και τα τσουκτερό, ε, όπως λένε Μάρτις και αν φλεβήσει, φλεβήσει όμως καλοκαίρι θα μυρίσει και καθώς εξελίξει την Ουκρανία μάλλον δικαίωσαν την πρώτη κόπη θα πούμε μερικά ακόμη πράγματα, καθώς βαδίζουμε και στις δικές μας διπλές εκλογέ για ευρωεκλογές και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή για Δημάρχου. Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακά Συμβούλια, Περιφερειακούς Συμβούλους και τους περιφερειάρχες. Ευτυχώς η εξέλιξη στην Ουκρανία δικαίωσαν την πρόληψη ότι... Η Ρωσία θα επιδιώξει και θα καταφέρει να έχει την επιρροή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που αυτό σημαίνει όλες αυτές οι δημοκρατίες που αποσχίστηκαν κάπου και στο το 1989, 90 και 90, όπως για παράδειγμα είναι η Λευκορωσία, όπως είναι η Ρωσία. Στην προσπάθεια της Ρωσίας της σημερινής του Βλάντιμιου Πούτιν να δημιουργήσει μια δίκη της ζώνης οικονομικής επιρροής και όχι μόνο απέναντι στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και στις άλλες δυνάμεις. <Το> και ε, κάποια λίμνη αλλά κάποιο ποτάμι το ποτάμι του συνάδελφου εστιάτορα δημοσιογράφου όπως θέλετε πέστε τον, του Στάυρο του Θεοδωράκη που στην ουσία είναι μια προσπάθεια του κόστα του Σιμίτη και όσων βρίσκονται πίσω του μετά την αποτυχία στην ουσία του εγχειρήματος του πειράματος της Ελιάς που είχε και την συνδιάσκεψή τη αυτό το Σαββατοκυριακό να δημιουργήσει ένα παραπλευρό ρεύμα με παραπότεμους ώστε μπας και μπορέσει αυτό το ποτάμι τελικά να χυθεί κάτω από την ηλιά και να της επιτρέψει να βγάλει φύλλα και καρπούς βέβαια για να υπάρξει και να μαζέψουν λάδι, δηλαδή ψηφοφόρους και ψηφοδέλτια και να μετέχουν σε κυβερνητικά αξιώματα στο προσεχές μέλλον That never learns to dance, it's the dream, afraid of waking. Ονειρεύονται βέβαια ότι θα υπάρξει αυτό το εγχείρημα, θα αστευτεί με επιτυχία. Τα όνειρα είναι καλά να τα κάνει κανείς για να μπορεί να βαδίζει και την επόμενη μέρα και ξανά και ξανά ονειρευόμενος ότι όλα θα πάνε καλά και ο ήλιος θα γυρίσει και η μέρα θα δείξει μια καινούργια αρχή.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 και βέβαια δεν θα είναι καθόλου τρυφεροί όπω τραγουδά εδώ ο Έλβις στο Love Me Tender αλλά θα είναι αρκετά άγρια, δύσκολη περίεργοι και επειδή πολλά θα κρυθούν από το αποτελέσμα αυτών των εκλογών. πρώτα μπήκαν στην φαρέτρα των πολεμικών συγκρούσεων και μαχών, τι άλλο βέβαια είναι κλασικό, οι δημοσιοποίησεις. Οι η οι οποίε υποτίθεται μετράνε τι θέλουμε να ψηφίσουμε, λένε τι θα ψηφίσουμε και καθορίζουν το κλίμα σε πρόσωπα και ποσοστά τα οποία υποτίθεται ότι εμείς θα πάμε να φέρουμε αυτά τα οποία μας λένε αυτοί ότι θα έρθουν. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Γνωστό, ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο, ότι παραγγέλνει αυτό και παίρνει και επειδή φαντάζομαι ότι κανείς από όλου εσά δεν έχει παραγγείλει καμιά δημοσκόπηση, δεν έχει πληρώσει κάτι τέτοιο, αυτοί οι οποίοι τι έχουν παραγγείλει και τους πληρώνουν θέλουν και το αποτέλεσμα για το οποίο ενδιαφέρονται να πληρώσουν και επειδή οι εταιρειε αυτες αυτές είναι 3-4 και έχουν συγκεκριμένους πελάτες άλλους 3-4, τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπετε και τα οποία στην ουσία είναι η παραγγελιά για το τι θέλουν να ψηφίσουμε εμείς και βέβαια, εάν δεν ψηφίσουμε όπως θέλουν αν δεν ψηφίσουμε εμείς όπως θέλουν αυτοί τόσο χειρότερο για μας έχουν και άλλους τρόπους για να συντεριάξουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με τα αποτελέσματα των νεκρόγων I love you and I always will. οι δημοσιοποιήσεις λοιπόν έχουν ένα ρόλο να πούνε και τι θα ψηφίσει ο κόσμος και όταν θα έρθει η ώρα της κάρπης αυτό το οποίο έχουν πει να είναι κοντά σε αυτό το οποίο θα εξέλθει ως αποτέλεσμα. Ε, τα λέω όλα αυτά γιατί θα πω κάτι που το έχω πει μόνο σε παρέες, έτσι πίνοντας κανένα βράδυ. Επειδή χειρίστηκα την περίοδο των Ευρω... από τις Ευρωεκλογές του 1999, που έγιναν τον Ιούνιο, μέχρι τις Εθνικές Εκλογές του Απριλίου του 1990, ε, Όλε τι εταιρείε δημοσκοπήσεων για λογαριασμό ενό μεγάλου εκδοτικού συγκροτήματος, το οποίο ήμουν τότε αρχισυντάκτη στο πολιτικό ρεπορτάζ. Mm. Θυμάμαι ότι σε ευρωεκλογέ του Ιουνίου του 1999, το Πασόκ τότε είχε πάρει 31%. Η Νέα Δημοκρατία του Κώστα του Καραμαλή, του νεότερου, είχε πάρει 30%. 4% είχε, δηλαδή ήταν η Νέα Δημοκρατία τρεις μονάδες μπροστά από το Πασόκ του Κώστα του Σιμίτη. Mm. Ε, 1999 μιλάμε, με Απρίλιο, Ιούνιο 99 με Απρίλιο του 2000. Εάν θυμάστε, στο διάστημα αυτό, από αυτού τους 10 μήνες που μεσολάβησαν από τις Ευρωεκλογές μέχρι τις Εθνικές Εκλογές, το Απριλίο του 1990, το 31% του Κώστα Σιμίτη έγινε 44% και το 34% του Κώστα Καραμάλια έγινε επίση 44%. Και αν θυμάστε, είχε, κερδίσει το, είχε ανακοινωθεί μάλλον ότι κέρδισε το παζόκ του Κώστα Σιμίτη στι εκλογέ του Απριλίου με 45.000 ψήφου διαφορά, μισή μονάδα. Ε, τώρα, το πώς το 39% έγινε 44% μέσα σε 10 μήνες από τις ευρωεκλογές μέχρι τις εθνικές εκλογέ. είναι κάτι, επειδή το χειρίστηκα από πλευράς δημοσκοπήσεων και όχι μόνο εγώ, είμαι σε δέση να γνωρίζω πώς γίνονται μερικά πραγματάκια. You call me and it's not so bad, it's not so bad. Ευχαριστώ βέβαια, θα πρέπει να το δώσουμε σε άλλους και επειδή ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνων των εκλογών το Απριλίου του 2000 μετέχει και σε αυτές τις εκλογές είναι ο Άρης Σουφιλιωτόπουλος, τότε ήταν νεαρός και νεοπαγής και νεοσός και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είχε βγει να θυμάστε και πανηγύριζε ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε. Και αν θυμάστε επίση καλά, για τουλάχιστον δύο μήνε η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή και του Άρη του Σπιγετόπουλου δεν αναγνώριζαν το εκλογικό αποτέλεσμα, μέχρι που αναγκάστηκαν να το αναγνωρίσουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα πρέπει να διηγηθούν αυτοί οι δύο κύριοι. Το πώ έγινε, τι έγινε, γιατί έγινε. Εγώ τότε, με εκτό των άλλων, είχα μιλήσει έξω, είχαμε βγει και είχαμε φάει και τα είχαμε πει αρκετά και με τον τότε αρχηγό του Δίκη, τον Δημήτρη Τζοβόλα, και με τον τότε αρχηγό του Συνασπισμού, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, τα είχα αναλυτικά. ήταν δύο πολιτικοί αρχηγοί που μετείχαν σε εκλογέ. και επειδή είχα εγώ τότε και την ιδιότητα του αρχησυντάκτου πολιτικού ρεπορτάζ σε ένα από τα μεγαλύτερα εκδοτικά συγκροτήματα, τα είχαμε πει και ξέρω που βρω το χέρι. Είπαμε μερικά και για το πως γίνονται αυτά τα αποτελέσματα. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η έφνης, το ποτάμι, η λίμνη, το αριάκια, η παραπόταμη, οι ελιές και τα άλλα δέντρα, οξιές, πεύκα, βελανιλιές, ιτιές, εν πάση περιπτώσει ξαφνικά αποκτούν ε, στις <σοκοίως> επόμενες δημοσποίες ακόμη και διψήφια ποσοστά μόνο και μόνο επειδή οι δύο-τρεις εφημερίδε ή οι δύο-τρία κανάλια υποστηρίζουν ότι κάπως έτσι είναι και επειδή μία-δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες α, πληρώνονται βέβαια για να κάνουν τη δουλειά τους εμφανίζουν τα αποτελέσματα τα οποία λένε. Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη και η ε, ε, εξτρατεία εναντίον της χρυσή αυγή να τηθεί εκτός νόμου, να συλληφθούν και να φυλακιστούν όλοι οι βουλευτές, αρχηγοί, στελέχοι και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι δεν θα έχει ο κόσμος που να εκφράσει την οργή του, δεν θα τους ψηφίσει και άρα όλα θα πάνε μια χαρά κατευθείαν Και δεν αναλογίζονται αυτοί οι φοβεροί και τρομεροί τύποι ότι, όπως εμφανίστηκε από το πουθενά αυτό το μόρφωμα, ε, έτσι θα εξαφανιστεί όταν λείψουν και οι αιτίες που <χαι> ανάγκασαν κάποιους να ψηφίσουν τους συγκεκριμένους τύπους. Ε, με το να του ηρωποιούν και να τους κάνουν και μάλιστα και τζάβα μάγκε, δεν νομίζω ότι πετυχαίνουν τίποτε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα άλλο φαινόμενο και στις δημοσκοπήσεις, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι τουλάχιστον είναι διψήφιο και μεγάλο διψήφιο ποσοστό το οποίο φέρονται να παίρνουν τουλάχιστον στις ανεπίσημες δημοσκοπήσεις, στις επίσης δημοσκοπήσεις τους λένε ότι έχουν 7-8% και δίνουν το στάβο του Θεοδωράκη που έκανε μέχρι πριν 10 μέρες μια εκπομπή να παίρνει το ίδιο ποσοστό. Αυτά είναι αστιότητες σε και μ, καλό είναι λίγο να προσέχουν. Βέβαια, α, μαζί με τον Θαθωράκη το και τους άλλους, θα εμφανιστεί να είστε σίγουροι και ένα βασιλικό κόμμα, α, όπως α, μην αποκλείεται και ο Γιώργος Πανδρέου να ενεργοποιηθεί με κάποιον τρόπο είτε στο Πασόκητε κάπου αλλού. Ε, Πάντω και αυτός είναι ενεργός στο πολιτικό σκηνικό. Mm. Το εγχείρημα του, της της κεντροαριστεράς από την εξυγχρονιστική του πλευρά δηλαδή η σημή της Βενιζέλους και οι λοιπές που έχουν σαφή γερμανο επίρεπή χαρακτήρα και γερμανο αναφερόμενο χαρακτήρα άλλωστε ήρθε και σφράγισε τη συνδιάσκεψη της ελιάς ο Μάρτιν Σούλτσι ε, εξέχων γερμανο πολιτικός με μεσογειακό ταμπεραμέντο θα έλεγα και από τις κάλλτες περιπτώσεις πολιτικών, αλλά δεν πάβει να εκφράζει και φυσικά και λογικό, είναι τα συμφέροντα της πατρίδας της Γερμανίας και εδώ αυτόν τον ρόλο έχει να παίξει και να εκφράσει όπως και όλοι οι υπόλοιποι ο Φούκτελ και η λίπη Γκάου Εν πάση περιπτώσει έχουμε λοιπόν τον Σιμίτη με τον Σουλτς και τον Βενιζέλο από τη μια πλευρά να φτιάχνουν και ικαιές, βελανιδιές και όλα τα συναφή και παράλληλα να ετοιμάζουν και το ποτάμι του Θεοδωράκη. Αυτό είναι ένα σκηνικό, είναι οφθαλμοφανές δεν φαίνεται να έχει όμως και μεγάλη πέραση και γι' αυτό και κάνουν πολλά και διαφορετικά με πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω να το δουν το όλο το θέμα μπας και το... Καταφέρουν. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ευρύτερο, δηλαδή επειδή ξέρουν ότι ένα ακόμα μία προσέγγιση δεν πρόκειται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ή τους ψήφους κανενός, προσπαθεί ο κάθε χώρος να δημιουργήσει τρία-τέσσερα διαφορετικά ρεύματα, ώστε όταν θα με ένα από αυτά, εάν καταφέρει να έχει πλειοψηφία ή να είναι πρώτο, δεύτερο κόμμα, να μπορεί με αυτά να τραβήξει και τα υπόλοιπα σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα. Γνωρίζουν ότι οι αυτοδυναμίες έχουν τελειώσει, άρα έχουν, έχει λοιπόν σημασία για το κάθε ρεύμα να δημιουργήσει τρία, τέσσερα, πέντε διαφορετικά μικρά κόμματα τα οποία ένα από αυτά ή όλα μαζί με κάποιον τρόπο όσοι κοινωνούν τα δοχεία εν πάση περιπτώσει θα μετέχουν στα επόμενα κυβερνητικά σχήματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο και βασικό ε, χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου. Δηλαδή, είπαμε η δημιουργία πολλών μικρών κομμάτων, κομματιδίων, συνιστοσών, ρευμάτων μέσα στα διάφορα ευρύτερα Uh, ιδεολογικά ρεύματα λέει για παράδειγμα τώρα Δημοκρατική Παράταξη, Ελιά πάει να το καπελώσει ο Σιμίτης και το ρεύμα και δημιουργεί το ποτάμι, τις λίμνες βλανιδιές, σοψιές, ελιές και όλα αυτά τα συναφή. Όλα αυτά μαζί ή και κάποια από αυτά αν μπορέσουν να είναι σε κυβερνητικό σχήμα πάει καλά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η κέντρο δεξιά και εκεί θα δούμε τώρα τον uh, Πολίδωρα, τον Σαμαρά τον... Uh, Ποιο άλλο, σίγουρα θα δούμε ένα φιλοβασιλικό κόμμα, θα δούμε και άλλα πράγματα ε, πέρα από τη Χρυσή Αυγή, αυγή βέβαια που είτε την απαγορεύσουν είτε την απαγορεύσουν, αυτοί θα βρουν τρόπο να εκφραστούν με κάποιον τρόπο. Θα έχουμε και εκεί λοιπόν τρία-τέσσερα τέτοια ρεύματα, νέα μέρα, παλιά μέρα, καινούργια μέρα, ε, όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης και θα υπάρχει και ένα τρίτο πόλος, ένα τρίτο κομμάτι που είναι η αριστερά, δηλαδή και που είναι τώρα το ΚΚΕ, Κου ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε, πώς είχε, είχε 12 συνιστώσεις, έκανε κόμμα, ενδεχομένω μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα πραγματάκια. Στο ε, Στου κεντροδεξιού είναι και η, του Καμένου, η ΑΝΕΛ. Ε, υπάρχει ένα, ένα σκηνικό. Αυτό λοιπόν δημιουργούνται λοιπόν, σε κάθε πλευρά από τέσσερα-πέντε τα οποία στην ουσία θα λειτουργούν ως εξαμενές για μία ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας. Αδεχομένως, και με, με όμορφε δυνάμει όπω είναι τώρα ο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, ενδεχομένω κέντρο δεξιά ή κέντρο όπω είναι και στη Γερμανία ο λεγόμενο μεγάλο συνασπισμό που κυβερνάει αυτή τη στιγμή με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να έχουμε και εδώ έναν αντίστοιχο συνασπισμό και ενδεχομένω αν δεν μπορούν να τα βρουν οι αρχηγοί, να βάλουν και κάποιου άλλου. Αυτό είναι το παιχνίδι που πάει να παιχτεί. Ε, ε, Εκλογέ εθνικέ. Προφανώς θα έχουμε ή το φθινόπωρο ή ε, του χρόνου την, ε, το Μάρτιο, σε κάθε περίπτωση λόγω εκλογής Προεδροδημοκρατία. Υπάρχουν τα σενάρια ότι θα παρατηθεί ο Κάρλος Παππούλιας τον Οκτώβριο-Νοέμβριο για να διευκολύνει τις εξελίξεις και τους ώστε να έχουμε ε, προεδρικές, ε, ε, εξαιτίας ανταναμίας εκλογής προεδροδημοκρατίας, να έχουμε και εθνικές εκλογές, ώστε να ψηφίσουμε και για τα δύο αξιώματα, πρώτη και πρόεδρο δημοκρατίας, ε, και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει πιο, πιο αναβαθμισμένη και τότε εκλογική καμπάνια. Ε, θα δούμε όμως. Αυτά θα εξαρτηθούν, όπω, είπαμε, και από, τις, από το αποτελέσμα των ευρωεκλογών. Ε, γιατί, αν στι ευρωεκλογέ δεν επιβεβαιωθούν τα ποσοστά που θέλουν να τι δημοσιοποιήσει, τότε προφανέ είναι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν λίγο διαφορετικά από ότι τα περιμένουν όλοι. Οι πολιτικοί θα πρέπει να πάνε στην Εκκλησία, να ανάψουν ένα κέρι, να κάνουν το σταυρό τους, να προσευχηθούν και να ζητήσουν συγχώρηση από τον Ελληνικό Λόγο, μπας και του λυπηθεί και τους, τους ελείς. Αλλά από βλέπω το σύστημα είναι αμετανόητο και συνεχίζει απτόητο και ακόμα πιο σκληρά. Δυστυχώ, οι άνθρωποι της εξουσίας μόλις α, είναι αυτά που λέγαν παλιά αρχή άντρα με την έννοια ότι μόλις κάποιος καταλάβει μια καρέκλα εξουσία, τότε μπορεί κανείς να ζηγήσει περί πρόκειται ακριβώς. Στην Ελλάδα δυστυχώς είχαμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που όχι δεν είχαν ικανότητες ή δεν είχαν δυνατότητε, ή δεν είχαν ακόμα και αξιόλογες ιδέες ή και προθέσεις. Αλλά τελικά τους κατάπιε το λεγόμενο σύστημα όπως θέλει το πες Δεν μου αρέσει ο όρο που καθιερώθηκε διαπροκές, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλωστε ήταν ένα όρος που τον είπε ο Μητσοτάκης, ο αρχιερέας του συστήματος. you night just Στο Let's Stay together, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μείνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, οι Ενωμένοι, οι Έλληνε και όλα αυτά τα που ακούμε κατά καιρού. Κάθε χρόνο έχω μαζέψει όλε τι δηλώσει πρωθυπουργών, διοικητών τραπεζών, του διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδα και πολλών άλλων που λένε: Έρχεται η ανάπτυξη, έρχεται η ανάπτυξη, και αύριο η ανάπτυξη, και να η ανάπτυξη, και του από τον χρόνο η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη δεν υπάρχει πουθενά και το ακριβώ αντίθετο κάθε. Ε, μην έχουμε δακρύβραχτα σενάρια με την Τρόικα, όπου υπάρχουν μόνο απολύσεις, μόνο ανεργία, μόνο κατεδάφηση των δικαιωμάτων, μόνο ερήπια, μόνο πόνος, μόνο απελπισία, μόνο αδιέξοδα, τίποτα άλλο δεν υπάρχει και δεν βγαίνει βέβαια για να μην είμαστε και Απ' την άλλη, υπάρχουν έτσι τα πράγματα, αλλά από την άλλη, αυτές οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στο κράτο πρέπει να γίνουν. Γιατί αυτό το δημόσιο κράτος, το δημόσιο στομέα, για να πούμε διαφορετικά, που φτιάξαμε, η αλήθεια είναι ότι είχες απείσει τόσο, μα τόσο πολύ. Που είναι το μόνο δίκαιο στο οποίο μπορεί κανεί να βρει σε αυτούς, αυτούς τους τύπους, ότι αυτό το κράτος δεν ήταν κράτος που φτιάξαμε έτσι. <Τι> Και επίση, δεν είναι ένα κράτο το οποίο μπορεί να σταθεί στον σημερινό κόσμο ή να ανταγωνιστεί μέσα στον σημερινό κόσμο. Αυτή είναι μια επίσης πραγματική, πικρή αλήθεια και πρέπει να τη λέμε και μεταξύ μα. <Κι> και επίση, είχαν περισσέψει τα λάμμογε και οι κλέφτε και αυτό πρέπει να το λέμε. Και για παράδειγμα, είδα στη Θεσσαλονίκη στην πρώτη δόη τη Θεσσαλονίκης, που η ευθύντριγαν, μπήκε η Σόβια φυλακή, για μια δεκαριαλή εμφορία εκεί μπήκαν από 5 μέχρι 10 χρόνια, μάλλον δεν μπήκαν, τους καταδικάστηκαν σε 5 μέχρι 10 χρόνια φυλακή, δώσανε κάποια λεφτά από τις μύζες τους και περιμένουν το εφετίο. Θα αποφασίζει. Αλλά η ουσία είναι ότι για παράδειγμα, μόνο από ένα λογαριασμό αυτή τη περίφημη λίστα DagarD, η διευθύντρια τη ΑΒΟΗ Θεσσαλονίκη βρέθηκε να έχει 700.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πάρτι μιλάμε, Αυτό αυτά ήταν ένα κόλπο με τι παράνομε επιστροφέ του ΦΠΑ. Όλοι κλέβανε, εν περιπτώσει, το κλέψες το κλέψαν, το σου κλέψανε. Και αυτή την ώρα δυστυχώ υποφέρουν μόνο όσοι δεν ήταν κλέφτε, ενώ οι κλέφτε απλά να διασωθούν με τα κροπημέα τους. Εσείς η πρώτη, η τελευταία, η παντοτινή, αλλά αυτή είναι όργοι όπως δίνουν οι όργοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την πατρίδα, όπως δίνουν οι πολιτικοί, όπως δίνουν όλοι αυτοί που δίνουν όργους οι οποίοι τους γράφουν στα παλιότερα των υποδημάτων του πριν καν τους πούνε. Πάντων αυτά δεν τελειώνουν και ποτέ, αυτή η πολιτική ζωή της χώρας είναι μια θλιβερή ιστορία, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά τουλάχιστον φέτους και του χρόνου που πιστεύω ότι θα πρέπει να, να τραπούν πολλές παθογένειες και ο ελληνικό λαό είναι πλέον τόσο πικραμένος, οργισμένος και πληγωμένος που δεν ξέρω αν αρκούνε πλέον τα φθηνά κόλπα των δημοσκοπήσεων ή όλων των άλλων που θα επιχειρήσουν, όσο και αν πλέον ο κόσμος θα και δεν μπορεί ε, ούτε δρόμους να κλείνει, ούτε βιτρίνες να σπάει, ούτε αμάξια να καίει, ούτε να συγκρούεται με τα μαξ, τα ΜΑΤ τα οποία επίσης είναι παιδιά στωχών οικογενειών που και οι ίδιοι αμείβονται με ψύχουρα, οι οικογένειές τους ξέρουν τι τραβάνε. Πάση περιπτώσει να δέρνει ο ένας τον άλλον και να προπυλακίζει ο ένας τον άλλον, όλοι έχουν αντιληφθεί ότι δεν βγάζει πρωθυνά και ούτε λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε διώχνει κανένα μνημόνιο ή τρόικα, ούτε καμιά κατοχή. Επομένως, θα υπάρξουν άλλο είδους προσεκίσεις και θα δούμε. Πάντως εγώ θέλω να βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, Γι αυτό και κρατάμε τα θετικά ότι πρέπει να αλλάξουμε ένα κράτος άπιο 50-60 χρόνων έστω σε ένα 2 χρόνια, ε, έστω και με αυτόν τον βίαιο τρόπο που επιβάλλει η κατοχική τρόικα, αυτό είναι το ένα θετικό, το άλλο είναι ότι Εάν καταφέρουμε, γιατί έχουμε και τους ανθρώπους και τις δυνατότητε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ε, για ανάπτυξη, τότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να απογειωθούμε και να επουλώσουμε και τις πληγές που άνοιξαν αυτά τα 4-5-6 χρόνια πόσα είναι, ε, που παλεύουμε με νύχια και με δόντια με τους διεθνείς τοκογλήφους και όχι μόνο. Ε, το ότι η Ρωσία του Πούτιν κέρδισε την μάχη της Ουκρανίας είναι θετικό για μας. Μπορεί να μην αρέσει στη Γερμανία και στους εδώ γερμανοτζολιάδες της, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ελληνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτή την προσέγγιση και κατά τη γνώμη μου εξυπηρετούνται πολύ καλά και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, Αμερικής, του Ομπάμα δηλαδή, όσο και αν φραστικά λένε αυτά τα οποία λένε γιατί πρέπει να τα πούνε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά για την Ελλάδα. Έχουμε δύσκολο δρόμο ακόμη μπροστά μας και ακόμα η τόπια διαπλοκή να πω πάλι τον όρο του Μετσοτάκι, είναι καλά εγγαντζωμένη στα οχυρά τη και δίνει μάχες οπισθοφυλακών. Όπως και να έχει, να είστε καλά. Να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε σύντομα με τη συνέχεια του μυθιστορήματος της ελληνικής πολιτικής κοινής βαδίζοντας προς τις εθνικές εκλογές, μέσω ευρωεκλογών και περιφερειακών δημοτικών εκλογών.